Ε, πείτε μου κάτι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ναι ή όχι. Ε, πείτε μου κάτι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ναι ή όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, πείτε μου κάτι, είμαστε σε προεκλογική <συσχελίδι> περίοδο, ναι ή όχι, Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανέσχεντη. <συσχελίδι> <συσχελίδι> το αποκάλυψε πρωί-πρωί ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τη ρώτησε ο Καμπουράκη, δεν είχε καμία αντίρρηση να πει το ακριβώ αντίθετο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, βαρβάτη και την πιο πολλωτική που έχει υπάρξει από το 1974 και μετά. Αυτό το είπε και ο πρόεδρο Τσίπρα και έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι θα είναι, έχει αρχίσει, το βλέπετε, το νιώθετε, φωτιέ και τη Μεσογείων. Διότι όλα σηματοδοτούνται κάπω. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν, κυβερνητική εκπρόσωπος Την γνωρίζετε πολύ και την έχουμε αγαπήσει όλοι και για αυτή της, την ιδιότητα Μιλούσε το πρωί για τα 700 προαπαιτούμενα Γιατί έχει έρθει τρόικα και σε περίπτωση ρήξη θα πάμε σε εκλογές με ήρωα τον Αντώνη Σαμαρά Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε να λέμε ε, Για τα 700 προαπαιτούμενα ήταν η κουβέντα Και ποιο διάλεξε να, από τα 700 να μας πει Έβγαλε κάποιο στην επιφάνεια για να δείξει πόσο καλή και πόσο χρήσιμη είναι η Τρόικα. 700 εκκρεμότητε έχουμε. Όχι. Έχουμε καλύψει τι 400, αλλά μην φανταστείτε. Δηλαδή, μη ότι... 700 προαπαιτούμενα είναι. Ναι, ναι αλλά πρόσταξτε, μην φανταστείτε ότι είναι προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του κόσμου. Σχετίζονται με μεταρρυθμίσει στο κράτο, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μα. Δηλαδή, θέλω να πω παιδιά. Όταν υπάρχει φόρο υπέρ τη ξέρω εγώ, Φρυδερίκη. Και συνεχίζει να υπάρχει και να εισπράτεται Και τι Έρχεται τόσο τόσο να το καταργήσετε Μα, Μα έλα πέσ πέσ μου κουκλιά. σε παρακαλώ που χρειαζόταν η Τρόικα like again, all, gun, Ο κόσμος πιστεύει ευκολότερα ένα μεγάλο ψέμα από ένα μικρό ψέμα bang bang, say, over over, yeah. Yeah, Έλα πες το μου αυτό Με σε υπάρχει, ρωτάω και Υπάρχει εγώ. ο φόρος του βασιλής που πρέπει <laughs> να καταργηθεί Αλλά υπάρχει και το γεννούργιο ασφαλιστικό Έχει γίνει ένα μακελιό με την Τρόικα γενικώ. Χρόνια τώρα και με τα 700 προαπαιτούμενα, τα οποία είναι 400, μάλλον 300, γιατί τα, 400 τα έχουμε κάνει, και διαλέγει να μα πει ότι να υπάρχει και αυτό ο φόρο υπέρβαση λύση. Ωραία, εμεί θα το κάνουμε την πρόταση να μείνει ο φόρο υπέρβαση λύση και να καταργηθεί, να μην συζητηθεί τίποτα για το ασφαλιστικό. Ή να καταργηθεί ο έμφυα για τον οποίο σήμερα γίνονται διαδηλώσει έξω από τις τράπεζες, Μην και δεν προλάβει ο κόσμο και φοβάται και δεν πληρώσει τον ένφια. Να μείνει ο φόρο υπέρ Φρυδερίκης. είμαστε υπέρ γιατί η τότε, κάποτε, μητέρα του Κοκού, για όσου δεν ξέρουν, ε, η Φρεντερίκη κάποτε είχε προσφέρει και αυτή σε αυτόν τον τόπο. Για την οργάνωση του εργάνου αυτού, επιβάσεων ισχυρών, εκάλεσα ειδική σύσκεψη του εκπροσώπου των πνευματικών και παραγωγικών δυνάμειων τη χώρα. Από κοινού, κατεστώσαμε τον σχέδιο του πανηλίνιου αυτού εράνου, Ostys onooma, Płonia, Woion i Pasion. Jewi się to ran jest tony Linon. Wolki za temy natą fero jest ten Estion na <muchy> Βοηθήσατε με να τον φέρω στην αίσιο πέρα. Είναι όλοι γέτε αυτού του τόπου, τα ίδια περίπου ελληνικά μιλάμε όπω ξέρουμε. Ε, εδώ η Φρεντρίκει, τότε η βασίλισσά μα, είχε κάνει έναν έρανο για τι βόρειε περιοχέ τις, τις κομμουνιστοκρατούμενες τότε, μετά τον εμφύλιο. και η προσφορά τη προ τον τόπο ήταν ότι εγώ κάνω τον έρανο, αλλά όλοι εσεί. Βοηθήστε με για να μαζέψετε λεφτά δηλαδή από εσά για να προχωρήσει. Πάλι στιγμένω το θυμηθήκαμε, γι' αυτό λοιπόν αξίζει. Ο φόρο υπέρ βασιλίσης Φριδερίκη να παραμείνει και να σβηστούν όλα τα άλλα. Αν πρόκειται να διαλέξουμε, εμεί θέλουμε αυτό, νομίζω και εσεί δεν θα έχετε αντίρρηση, πόσο είναι πια αυτό ο φόρο, να δείτε εκεί ουρέ στι τράπεζε για να πληρώσουμε υπέρ Φριδερίκη που δεν ζει, αλλά ζουν οι οικογένειε, οι υπόλοιποι διάδοχοι, οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδε, και από αυτού πάμε στο, θράμα, στο δράμα. Στο δράμα το ανθρώπινο ή στο δράμα το ανθρώπινο, όπω θέλετε. Ο Προκόβη Παυλόπουλο δεν πολύ μιλάει, δυστυχώ, αλλά όταν μιλάει πραγματικά. Σπαράζουν καρδιές Θα σα το πω διαφορετικά. Πιστεύετε ναι. ότι είναι ευτυχής ο κύριο Σαμαράς Κανάς δεν μπορεί να Δεν ευτυχήσει. νομίζω ότι είναι ευτυχής ούτε ο λοιπόν, ο Τον βλέπετε πόσες φορές Όποιος τον ξέρει, τον Αντώνη τον τον τον άνθρωπο από κοντά. Ναι. Τον βλέπετε πραγματικά, δηλαδή. Ότι υπερβαίνει λοιπόν, τα όρια. Δεν έχει αποτέλεσμα τα όρια Τα Δεν όρια της Γιέρος τα υπερβαίνει. Έχει πάτη ζημιά με το μάτι του και τα λοιπά. Και όχι μόνο. Δηλαδή, έχει... μην ξεχνάτε, μέσα ψυχικά τραβένας θα έχω διατελέσει δύσκολες ώρες υπουργός. Πολύ μάλλον για τον κύριο σαμάρα που είναι πρωθυπουργός στις δύσκολες ώρες. Το βάρο του κουβαλάει να το σύστημα και το γεγονό ότι δεν μπορεί να το εξωτερικεύσει, τι να παραγυρίσει να, να πει, με ποιον να το μοιραστεί αυτό. Ναι. Ξέρετε πρέπει να ψηλότητα... είναι στο προσκήνιο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Συμφωνείτε σε αυτό, Πώ είπατε. Πάντω, πρέπει να είναι στο προσκήνιο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Συμφωνείτε σε αυτό, co? είπατε, Γι' αυτό δεν κατάλαβε, δεν άκουσε, δεν ήξερε. Αλλά για το σαμαρά, το που περνάει, όλα μαζί τα είπε. Το να και πραγματικά συμπάσχει και λε, όλα αυτά που ή και άλλοι φόροι, αν και είχε πει στα ζάπια δεν θα βάζε χαλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν λίγη μόνο έμφυα σήμερα λίγη και η δεύτερη δόση του φόρου για όσους έχει έρθει οπότε όλα αυτά αξίζουν είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς για να δείξει το σεβασμό τους σε αυτόν τον ηγέτη που πασχίζει όχι να νικήσει αλλά να νικηθεί Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα Θέλω να νικηθώ αφού δεν μπορώ να στον να δούνε τους αμάξα κοντά ναι. τον βλέπετε πραγματικά δηλαδή ότι υπερβαίνει Παντωσή, τα όρια δεν έχει αποτέλεσμα ευγενικά έρχεται διπλός καπατσές λένε στο χωριό μου θέλω να νικήσω mm, πολύ ευχάριστο αυτό αφού δεν μπορώ να νικήσω τα τσακίδια Ήταν ο Προκόπη Παυλόπουλο νωρίτερα, ο οποίο είπε πολύ καλά λόγια, τόσο θερμά ούτω άδονη. Αν τον είχε πει κάποτε αρχιστράτηγο, Άδονη έχει περισσότερο χιούμορ, ναι, και όλοι εμεί μαχητέ. Είπε τα καλά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά επειδή είναι και καραμαλικό, έπρεπε να πει καλά λόγια και για τον Κώστα Καραμαλί. Και ποιο δεν μπορεί και δεν έχει να πει καλά λόγια για τον Κώστα Καραμαλί. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα ότι ο Κώστα Καραμαλί είναι αυτό που στα γαλλικά θα χρησιμοποιήσω τον όρο OMDETA, SAIDS Ένα άνθρωπος ο οποίος πάντοτε έβαζε πάνω από τον εαυτό τον τόπο. Επομένως την ιστορία του την έχει γράψει, τη γράφει όσο είναι ενεργός πολιτικός και ξέρετε ότι δεν τον αφορά κάτι το οποίο τον θύει προσωπικά. Τον αφορά όμως αν αυτό το πράγμα βλάπτει τον τόπο. αφορά όμως σε αυτό το πράγμα βλάπει τον τόπο. Σα παρακαλέσω όλοι <Τι> μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι η μεγάλη αυτή τη στιγμή. αυτό να καλυπτήσουμε το Γιάννη Πρεντρέτη που είναι απόψε κοντά μα. Γιάννη καλησπέρα. Σου, Μαρία. Ήρθε και ο αντάρτη έλειπε με μούση πια γιατί αυτό είναι και η μόνη αλλαγή που έχει επέλθει και στο Δελτίο και στο Γιάννη πεντεντέρα συνολικά, αλλά έπρεπε να σηματοδοτηθεί το αντάρτικο κίνημα. εμφανίστηκε από χθε, σχολιαστή στο Μέγκα Δεν ξέρω αν θα παραμείνει λέγονται πολλά εμείς Εμεί τον θέλουμε βεβαίω, γιατί από χτέ είναι στο πλευρό του λαού και μίλησε για το χημαζόμενο ελληνικό λαό. Υπάρχει ένα δεύτερο ερωτηματικό, το οποίο είναι σημαντικό. Είναι εάν το μήνυμα στου πολιτικού προεσταμένου τη γιατί η Τρόικα υπάλληλοι είναι, αν έχει περάσει το μήνυμα στου πολιτικού προεσταμένου τη ότι αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, ότι αυτή η οικονομία δεν αντέχει άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν αντέχει άλλο, αλλά αυτό το πολιτικό σύστημα δεν αντέχει άλλο. Αν, αν έχουν δηλαδή αντιληφθεί οι πολιτικοί προεσταμένοι τη Τρόικα ότι η Ελλάδα έχει φτάσει τα όρια τη και τα τη προπολού, θα έλεγα. Και ότι αυτή η τεχνικού τύπου διαπραγμάτευση πρέπει να αρχίσει στο τέλος, τώρα που τελειώνει, και τελειώνει, να παίρνει υπόψη και άλλα δεδομένα. Ο αξίριστος Γιάννης Περδεντέρης μίλησε για το λαό που δεν αντέχει άλλο και για την κοινωνία έτσι θα το πάνε από ό,τι φαντάζομαι και νιώθω. Έρχονται και εκλογές, μπορεί να γίνει κάποια στραβή και να αλλάξει το πράγμα. Πρέπει σιγά σιγά όλοι να προσαρμοστούν στις νέες κατάστασεις. Ο Καρατζαφέρη, ο Γιώργος, υπάρχει και αυτό. Να ξέρετε ότι ποτέ, ποτέ δεν έχει ψηφίσει νόμο που ήταν κατά του ελληνικού λαού. Να θυμίσουμε μόνο ότι είχε πάρει μέρο και η παρουσία του ήταν κομβική στην περίφημη κυβέρνηση λυτρωτική για τον τόπο Παπαδήμου. Ερώτηση από τον κύριο ε, Παναγιώτη: Γιατί υπέγραψε το μνημόνιο, Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ κανένα νόμο που να θίγει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ναι. Ένα, να θα μου πει ένα, ένα άθρο που να λέει. Κάτι εναντίον των συμφερόντων του οίκου. Ένα. Δεν υπάρχει κανένα. Ναι. Κανένα. Ο κόσμο πιστεύει ευκολότερα ένα μεγάλο ψέμα από ένα μικρό ψέμα. Έρχεται διπλός καπατσές, λένε στο χωριό μου. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας, εάν δεν πάει να υλοποιήσει αυτά που είπε στη ΔΕΘ, σε έξι μήνε δεν θα μπορεί να πάει ούτε στο σπίτι του. Είναι ένα Σιριζέο εδώ, μόλις τον ακούσαμε, ο οποίο έχει αιτήματα από τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση τη Αριστερά, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και από τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τα θέτει πολύ ωραία τα θέματα. Έχει ε, περιμένει πολλά και έχει βάλει ψηλά τον πύχη για τον Σιριζέο, λέμε τώρα, όχι για τον Πρωθυπουργό, τον Αβριανό, και είναι λογικό να κάνει τις προειδοποιήσεις του δεν είπε μόνο αυτό, είπε και άλλα τώρα είμαστε, σε μια, ιστορία, είμαστε σε μια σκηνή της ιστορίας μας μια στιγμή της ιστορίας μας που ο κόμος το ψέμα δεν θα το άντεξει ο Τσίπρας του είπε βασικός μισό στα 751 του είπε έμφυα καταργείται, του είπε θα σου δώσω τη... το δρόμο του Γένναν και όλα τα άλλα από τα το οποία του είπε αν δεν του τα δώσει στη χώρα θα γίνει ο χαμός Υστόσον κύριε των σου και Αν δεν του τα δώσει στη χώρα θα γίνει ο χαμός Να δούμε τον Άδωνη με κατσαρόλα και τη Μανολίδου να χτυπάνε κάτω στο σύνταγμα εκεί τις κατσαρόλες με τα κουτάλια και τις στον κόσμο και μόνο γι' αυτό αξίζει να γίνει ο Τσίπρας πρώτο μόνο και μόνο γι' αυτό βέβαια θα χάσουμε το Βορύδη ο οποίο είχε μια πολύ καλή ιδέα εκεί στο Υπουργείο Υγείας και πάνω που θα αρχίσει να εφαρμόζεται μαζί με τα τους τα delivery boy μαζί με τις πίτσες, τα σουβλάκια και τα μακαρόνια θα έρχονται και άλλα στο σπίτι Εκείνο το οποίο κάνουμε τώρα και ετοιμάζουμε τώρα και πιστεύουμε ότι θα το έχουμε έτοιμο μέχρι την αρχή του χρόνου είναι έναν μηχανισμό παράδοσης, κατοίκων παραδόσεων, φαρμάκων. Με Για... κούριερ δηλαδή? Με κούριερ Παράδοση κατοίκων παραδόσεως φαρμάκων με Για... κούριερ δηλαδή με έρχεται διπλός καπατσές λένε στο χωριό μου στα δύο αντιβιωτικά το τρίτο δώρο ή στα αντιφλεγμονώδη. θα δούμε ορίστε που τους κατηγορούμε τους ανθρώπους όλους αυτούς τους μνημονιακούς υπαλλήλους Ότι έχουν κόψει φάρμακα από καρκινοπαθείς, ότι κόβουν γενικότερα φάρμακα από του συνταξιούχου, από την υγεία, την έχουν βάλει κάτω και την πετσοκόβουν. Όχι, θα σα έρχονται στο σπίτι με ένα απλό τηλεφώνημα και βεβαίω με τα μπόνους και τα δώρα που προβλέπονται σε τέτοιε περιπτώσει. Χαμό yeah. θα γίνεται, μηχανάκια πάνω-κάτω θα εξυπηρετούν του συνταξιούχου. Επόμενη φάση, το φάρμακο στο σπίτι θα δίνει και νερό ο υπάλληλο μαζί με το χάπι να θυμίζει και την ώρα για να τον παίρνουν στη σωστή του οι συνταξιούχοι τον χρόνο που πρέπει εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που ακούμε είναι αμοντάριστα όλα όσα έχουμε ακούσει δεν έχουμε επέμβει καθόλου απλή παράθεση κάναμε σήμερα και κυρίως αυτό που θα ακολουθήσει 211-2008-200 είναι το τηλέφωνο mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και εννοώ το μηνυμάτω όπως θέλει στο 54100 ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και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 Ελπίζω να έχω καμιά πάρα δωγό και μια μια δίπλα κανάστρα. <Σελίου> λοιπόν, <Σελίου> όταν <Σελίου> τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της προθυμοργίας αμάρα, ταξιανά λέμε. <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> όταν <Σελίου> τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της προθυμοργίας αμάρα, ταξιανά λέμε. Έρχεται διπλός καπατσές, λένε, στο χωριό μου. Ο κόσμος πιστεύει ευκολότερα ένα μεγάλο ψέμα από ένα μικρό ψέμα. Τον βλέπετε πόσες φορές, όποιος τον ξέρει, τον Αντώνη Σαμάν σαν άνθρωπο από κοντά, ναι. τον βλέπετε πραγματικά, δηλαδή, ότι υπερβαίνει Πάντως, τα όρια, δεν έχει τα αποτέλεσμα τα όρια αποτέλεσμα της η υγείας τώρας-όριας. Ε, πείτε μου κάτι είμαστε σε προεκλογική περίοδο ναι ή όχι ναι ναι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 Αντώνη Σαμαρά δεν θα αλλάξουν οι τα στους δρόμου, δρόμους, θα αλλάξουν και τα τραγούδια. Ο δρόμος του Νάρα. πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Κάποιο την έγραψε στο δικό Ελπίζω να έχω κάποια πάρα και μια δίπλα κανάλι στην Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ουάου, βεβαίως, οδός του Ρί, έχουμε. Αλλά άλλη μία δεν βλάπτει αν πρόκειται για το Γιάννη Στουνάρα, αλλήμον. Βρισκόμαστε στο διαμέσμα 1, Στουνάρα 248 στο υπόλοιπο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. Η κουζίνα είναι κάτω από το τραπέζι. Σαφώ, mm -hmm. oh -oh. μέσα στο μήνα, χωρί θέρμανση. Σε λίγα χρόνια, οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στι πολυκατοικίε. Τα έχει πει ο Ελιόπουλο από τη δεκαετία του 60 και μια χαρά έχει πέσει μέσα, Άργησε βέβαια λίγο. Άλλη μια φορά που ο ελληνικό κινηματογράφο επιβεβαιώνεται και προβλέπει το τι ακριβώ θα Συμβεί, λαό είναι ο μόνο που δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώ θα συμβεί. Ε, αποστολή μπράδο για την έρηση Δηλαδή κάτι τέτοια κάνει και δεν πειράζει μετά που σε εκπείτε. Δηλαδή, χαλάει, χαλάει. Είσαι πολύ μάγκα. Είμαι, είμαι, είμαι. Φυσικά, μόνο έτσι ακούω. Αλλιώ δεν γίνεται. Ε ε, ε, πες, χάσατε φοβερή, δήλωση άδωνε. Δεν ξέρω μήπω την ξέρει και απλώ δεν την παίξετε. Παρασκευή, δεν ξέρω αν την πήρε, τρέφα, απλή θα την Το ρωτά, για γίκασα δουλειά. Και αφού λέει διάφορε μάρκε ότι ο Τζομάρα ο καλύτερο προγώσει κορμηγκών και τέτοια. Ε, μάλισε τώρα, άδειε. Μισό, μισό την τέλεια δήλωση, ο τελεό πρέπει να μα ευγνωμονεί και πιστεύω ότι στο μέλλον, όπω το λέω ακριβώ βρέστο, στο μέλλον θα κατεβαίνει ο λαό κραυγάζοντας για μα στη λεωφόρο Γιάννη Τουρνάρα που θα καταλήγει στην πλατεία Αντώνη Σαμαρά και ελπίζω να έχω κι εγώ μια πάροδο με το όνομά μου. Ο κύριο Τουρνάρα, ο οποίο θέλω να το πω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο Υπουργό Οικονομικών των τελευταίων ετών και τον άνθρωπο ο οποίο όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει με το καλό Η Ελλάδα, θα έχει. Τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μα κράτησε το ευρώ. <Οι> εκεί που θα καταλήξει την κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά, ελπίζω να έχω καμιά παράδοση και μια, μια δίπλα κανένα σταυράκι. <Ρεδεύτε>. Όλοι ναι, το ελπίζουμε αυτό. Έτσι όπω το λέω. Αυτό Είχε το ελπίζουμε μέρυν. όλοι. Και όχι τίποτα άλλο, να πάει να χτίσει και σπίτι, να ανοίξει η αγορά <Ρεδεύτερο> και να πάει να χτίσει σπίτι Γεωργιάδη και Στουρνάρα Γωνία. Παλιά λέγαμε απειδή του και απάρτου, τώρα θα λέμε Γεωργιάδη και Στουρνάρα. Όχι, να του πει κάποιο ότι τώρα τελευταία ονόματα δρόμων πηγαίνουν μόνο πεθαμένοι. Να το προσέξει λίγο αυτό, μην από εκεί που δεν το περιμένει. Αποστολή μου. Έλα. Θέλω να με βοηθήσει λίγο στο συλλογισμό μου. Έχει και συλλογισμό, ρε. Προσπαθώ. Σε... Για πες μου, τι συλλογάσαι. Λοιπόν, προσπαθώ να γράψω φάρμακα, τίποτα. αγούρια Ούτε μου τα γράφουν το τίποτα. Και λέω τώρα, για να είναι αυτοί όλοι τόσο χαρούμενοι, τα κρατάνε για τον εαυτό του. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, τα παίρνουν κοκτέιλ. Δεν μπορεί. Η λογική λέει Καλά. Δεν έχεις το κατάλληλο μαλλί αγάπη μου, γι' αυτό Αχα το μαλλί, Κουρούπα είμαι Το μαλλί του Σοφακίου ξέρεις ε <σκυρίζει> Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις Πάει και μέσα, έχει ριζώσει μυαλό Πουβάρι μέσα ολόκληρο, έχει γίνει το μαλλί Εκεί να δεις ψαλίδα, εκεί <σκυρίζει> Και με επιχειρήματα, <σκυρίζει> δηλαδή αυτό με το JB's Bond το τελευταίο <σκυρίζει> <σκυρίζει> Τρίζουν τα κόκκαλα του πολιτικού λόγου Πάρε, Κυριακός, με που σας χρειάζεται εκεί μέσα. Πώς πέρασε το Ε, δύσκολα τώρα ταξίδια. Ε, κρύο στη βόρεια Ελλάδα. Ε, ε, ε. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκι, ψάχνω για ένα σκύλο, ε μπορείς να με βοηθήσει. Τι μπάτσο, τι σκύλο. Ωραία, κοντά το i̇şte. Ε, Θέλω τώρα το πανόσυλο, ένα αυτό, φτουρμαντρόσυλο. Κοίταξε να δεις. Να σου ε, δώσω άδονη για το σπίτι. Να τη λήξω ένα. Τώρα ρε πού καρφωθήκαμε. Τέλο πάντων, το ήθελα έτσι με μαύρο μαλλί και να πιει, αλλά καλά. Τον άδελφο είναι τελικά να πάρω για σκύλε. Βολικό μου είναι. Είναι ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Μπράβο ε, φίλε μου, δεν σου γιατί ήθελα να γαβγίζει μόνο για τα αφεντικά. Μόνο για αφεντικά και για τα συμφέροντα των αφεντικών. Για τα συμφέροντα των αφεντικών. Είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα. Ναι, να σου, πω, να σου πω κάτι. Είχα πάει σε αυτό στην Πέρση που είχε πάει η Ζαρούλα, είχε το ίδιο αλλά ήταν σε καραφείο, δεν μου άρεσε. Εγώ Δεν ήθελα με μαύρο, με μαλλιά, έτσι για αριστερά. Μπράβο, Άβελη. Να βγει μόνο για θετικά μόνο. και για συμφέροντα θετικών. για κανένα βιβλίο. Ναι, καλημέρα σα. Real news. Νιου, ναι. Ε, με συγχωρείτε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τι. Ε, άμα ξέρετε. Ναι. Ναι, με να ακούτε. Να μου κάνετε μια ερώτηση. Ναι, ε, ε, ε, ωραία. τη συνεργασία αγροτική, ε, μπορούν να λαμβάνουν ε, σύνταξη ογά. 62. Και εγώ γιατί να το ξέρω αυτό. Εδώ δεν ξέρετε. Τι, γιατί να το ξέρω παιδί μου, τη δουλειά έχω με του 60 διάρρυνση συνταξιούχου αγρότε. Αν Να δώσετε τα λεφτά που σα έδωσε ο Χατζηγάκη πίσω που θέλετε και σύνταξη. Χρωστάτε. Τώρα δεν μιλά. Ροδάκινο βάλαμε φέτο. Τι βάλαμε, Τι πουλάει πολύ, Τι εξάγουμε. Πάντα βαμβάκια. Να μην έχω να ξεβάψω ένα μουστάκι. Να βάλει ροδάκινο αμέσω. θα το κάνω το ροδάκινο. Πού είσαι. <Ροδάκινο> Ε, πείτε μου κάτι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ναι ή όχι. Ναι, ναι. Η Σοφία Βούλτεψιλ λέει τον ναι, δύο φορέ. Λέει και κάποιε αλήθειε, νομίζετε ότι μόνο ψέματα λένε όλοι αυτοί. Και ευτυχώ που υπάρχουν κυβερνητικοί βουλευτέ, υπουργοί-υπουργοί, και κάνουν παρεμβάσει για τον έμφυα. Σωτήριε παρεμβάσει, τέτοιε που παρακαλά να είσαι ωφελημένο από κάποιον υπουργό ή βουλευτή που παρενέβη για σένα για να λυθεί το θέμα του έμφυα. Έχε σε μια παρέβαση στον Υπουργό. Είναι παράλογο αυτό μου που επιτρέπετε, το... μου επιτρέπετε, μου επιτρέπεται. Το... Έχουν γίνει λάθο στον έφια πάρα πολλά. Εκθε έκανε μια παρέμβαση, κλειστά οριχία, κλειστά οριχία. Εδώ και χοντιατα να βάλει στο έφτια 100.000 να πληρώνεσαι. Αυτό ήταν μια, ένα λάθο του συνότητα. Κλαστά οριχά. Αλλά σου λέω δεν έχουν πάνω οι, το... οι άνθρωποι. Και εδώ έχουν, α, όπου έχουν γίνει λάθη, και όπου δεν έχει. Είναι εκρι. Εντάξει. Τι εντάξει, είναι γκρι, δεν το πιστεύει. Εξηγώ λοιπόν, πώ δεν πιστεύω, με τα λάθη που κάνει και τη βουλάκια να βγει καλιά βαριά. Θα πάει να πληρώσει. Όχι, Όχι. Οι νεκροί δεν πληρώνουν, το είπε, το ξεκαθάρισε, το ακούσατε. Και ποιο δεν έχει ορυχείο, όλοι έχουμε ένα ορυχείο κλειστό. Τέτοιε εποχέ δεν δουλεύουν και τα ορυχεία. Οπότε έκανε παρέμβαση, αυτό εντόπισε πρόβλημα, για αυτού που έχουν κλειστά ορυχεία να μην πληρώσουν τον έμφυα. Για να δείτε ότι υπάρχει ευαισθησία στην κυβέρνηση. Αγωνίζονται για το καλό όλων. Αν δεν βγείτε εσεί, όπω θα βγουν αύριο αυτοί που θα βγουν το πρωί, δεν πρόκειται να και κάτι. Όχι μόνο αν δεν βγείτε, αν δεν αλλάξουμε γενικότερα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά το πιο απλό τρόπο σκέψη. Και δράσει στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τώρα τον Παναγιώτη Μαυρίκη, είναι τάξη φίλος φίλο μα, τον έχουμε βγάλει πολλέ φορέ από την Επιτροπή Αγώνα Ταξί τη Πασεβέ. Διότι αύριο σε όλη την Ελλάδα, σε πολλέ πόλεις διοργανώνονται κινητοποίησει. Μαύριο, mm -hmm. πρώτη του μηνό, mm -hmm. 9 η ώρα στην Ομόνια, Τη Πασεβέ και οι Επιτροπέ Αγώνα Ταξί. Μαζί με όλε τι δυνάμει τη Πασεβέ, τάξη, φορτηγά, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εμπορικά μαγαζιά, βιοτεχνίε, υπάτε διοργάνουν κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα όχι μόνο στην ε, Ομόνια και στην Αθήνα αλλά και στη Βαλαορή του 38 στη και σε όλα τα ΚΑΟ κέντρο ίσταξης χρεών προ τα ασφαλιστικά ταμεία σε όλους τους νομούς της Ελλάδας στην κατεύθυνση να σταματήσουν οι κατασχέσεις για τα χρέη που υπάρχουν στον ΟΑΕ είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί καταβολή για παλιά χρέη Ήταν πάγωμα των χρεών και μείωση των εισφορών για τη σύνταξη 30% για την περίοδοση 50% από την Αθήνα, από την Καλαμάτα από την Κρήτη Αθήνα και μέχρι πάνω την Βόρεια Ελλάδα τη βλέπουν νομίζω όλη η κοινωνία είναι εντανιασμένα τα αυτοκίνητα και κάθε μία ώρα επιβιβάζουν μια διαδρομή η οποία μπορεί να είναι το πιο πιθανό να είναι 3.20 Όπω καταλαβαίνετε σε μια δεκάωρη δωδεκάωρη βάρδια είναι αδύνατον να καλυφθούν αυτά τα, αυτά τα που μα ζητάνε. Πόσο μάλλον να καλυφθούν τα έξοδα για να λειτουργήσουν τα αυτοκίνητα και να πάνε και ένα δεκάρικο στάθος στο σπίτι μας. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, εμεί δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να αγωνιστούμε. Επίση θέλω να πω ότι αυτά που διαγωνίζονται κυβέρνηση, αντιπολίτευση ε, για τι δόσει, πόσε δόσεις πρέπει να μπουν και πόσες δόση για τα χρέη προς το ασφαλιστικό ταμείο Λέω ότι δεν μπορούμε να τα καλύψουμε και δεν μπορούμε να πλειώσουμε τα τρέχοντα. Η λύση είναι η μείωση των εισφορών. Και ο μόνο και ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να περιμένει τα σταπάτες που λένε το, ο πρόεδρο του ΣΑΤΑ και διάφοροι ξεπουλημένοι συνδικαλιστές όπου και στην ΚΣΕΒΕ και στην ΕΣΕΕ ότι μέσα από διαβουλέψεις μπορεί να λυθούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λένε μέσα από διαβουλέψεις, αλλά μόνο μέσα από το δρόμο του αγώνα Αυτά λοιπόν, οπότε αύριο ακούσατε και σε, μας έχουν στείλει και φίλοι από Θεσσαλονίκη, ε, γίνεται και εκεί σε πολλές πόλεις, ενημερωθείτε, κινητοποιηθείτε, το πρόβλημα είναι δεδομένο, το βλέπουμε και με τους ταξιτζήτες στο δρόμο και στις πιάτσες κυρίως, αλλά και με όλους τους υπόλοιπου, με τα χαράτσια, φέσια και όλα τα υπόλοιπα πολύ ωραίε εικόνες, οι οποίες δεν καλυτερεύουν γιατί υπάρχει μια κυβερνητική προπαγάνδα που λέει βγαίνουμε από τα τούνελ και βγαίνουμε στα φώτα το αντίθετο συμβαίνει. Κάθε μέρα που περνά γίνεται και χειρότερα. Το ξέρει ο καθένας, ο κάθε λογικός. Κάθε απλός άνθρωπος που περπατάει και κυκλοφορεί ανασένει σε αυτόν τον τόπο. Πού θα γίνει τώρα η συγκέντρωση που θα γίνουν οι συγκεντρώσεις γιατί μετά τις μετανομασίες των οδών και πλατεών αλλάζουν είπαμε και τα τραγούδια. Η πλατεία τον τον ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι απ' τις φωτιές στις γωνίες και τους δρόμους <Ρι> Από συντρόφου, οικοδόμου, φοιτητέ. θα καταλήξει την κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δύο ειδήσει μέχρι στιγμή είναι αυτέ που προσωπικό εδώ, επειδή τι βλέπω να πέφτουν στην οθόνη μπροστά με έχουν εντυπωσιάσει. Ένα συνταξιούχο πήγε σήμερα το πρωί στην τράπεζα να πληρώσει τον Ένφια. Λυποθήμησε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατό του, 70 ετών, στην ουρά για τον Ένφια. Πρώτη και δεύτερη. Ε, δόθηκε εντολή να γίνει έρευνα στην εταιρεία Παμπελκίσου που έβγαλε τη διαφορά, έβγαλε δημοσκόπηση προχθέ στον αέρα και η διαφορά είναι 11 μονάδες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ δόθη εντολή από τα κυβερνητικά κλιμάκια να ελεγχθεί τι ακριβώς συνέβη εκεί στην ελληνική δικτατορία το 2014 Λαός, Μέρος Βου Ναι. Ναι, ο κύριο Αποστολή. Ο ίδιο. Ναι, για την Αγγελία πέραν τη λέω. Ποια Αγγελία? Την Αγγελία για το ποδήλατο. Μπράβο, τι ποδήλατο είναι. Ένα ιντεάλ. Ιντεάλ στάνταρ. Ορίστε. Ιντεάλ στάνταρ. Σαν τις τι σχέστρε, τι, τι ποδήλατο είναι. Ποδήλατο με ενσωματωμένη λεκάνη, αυτό το έχω. Όχι αυτό. Αυτό εγώ έχω. Ε, το ιντεάλ. Αυτό έχω εγώ όμω. Τι να κάνω. Με Έχει και καπάκι από πάνω. Είναι ένα για το χοντό, ένα για το ψηλό. Δηλαδή, χωρί το καπάκι το νούμερο ένα με το καπάκι κάνει στο νούμερο 2. Ε, όχι κύριε Για το πότε. Γιατί όχι, κύριε Μασού τη πάνω στο ποδήλατο τι θα κάνει Αν τα ανοίξει τον δρόμο σαν τη γάτα, εδώ στην αγγελία διαβάζω Ideal Mountain Ναι, είναι για βουνό. Είναι για το χέσιμο στο βουνό. Για το χέσιμο. Ναι, για να πα ψηλά και να γραντεύει, που λέμε. Ε, δηλαδή, πάω άμα πας ψηλά πάνω στο βουνό, χέζει ψηλά, αγραντεύει, κατεβαίνει. Παίρνει κάτι φορά, μόνο πανταλιά. Και αυτό κάνει 1500 ευρώ. Ε, 1500 ευρώ. Ε, βέβαια. Για τη χέστρα και μόνο. Έχει καζανάκι από πίσω, δεν είναι έτσι. Ρίπα, είναι με το περιβάλλον. Μου φαίνεται, μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Ε, καλά τώρα. Ελεκτρικό είναι πάντως, ε. έχει και μπαταρία, ντουζ. Ελεκτρικό? Ναι. Μα... Μα... Μ... Μάξιμου. Στο μάξιμου? Ναι, στο μάξιμουμ τη δυνατότητας. Εκεί θα πάω να το πάρω? Εκεί θα πας. Να να σου πω λίγο γλυκέ μου, γλυκέ μου, γλυκά. μου. Απαπα. Απο από Τεσσαλονίκη παίρνω. Είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ηλίδιος λαός, τόσο Είναι. Είναι. Μουσο. Είναι. Μουσο. είναι! Τόσο! Η βούλτεψη αυτό που είπε! Είναι! Και, και αυτή τώρα. είναι η εκπρόσωπο, ήταν αντίστοιχη με το λαό! Είναι δυνατό να την ψηφίζουνε! Τόσο κάφρυ είμαστε! Οπότε δεν πρέπει να την Δεν το πιστεύω! Να το πιστεύω! Γεια σα, καρδιά μου, σα αγαπώ πολύ! Η βούλτεψη μα αξίζει! Μην τη χάσουμε μόνο! Αυτό δεν θέλω! Ας να βγουν οι Σιριζέ και χάσουμε τη βούλτεψη! Ένα λόγο που δεν α, θέλω το Σιριζέ είναι αυτό! Έλα, είναι αποστολή. Έλα. Δεν κάνει. Να σου πω. Άκουγα προχτέ την ομιλία του πολυεθνικού μα στα 40 χρόνια την ίδρυση τη Νέα Δημοκρατία και κάτι έλεγε ότι απασχόλησε μια χειροβομβίδα, κάτι τέτοιο. Αντώνη, πρόσεξε. Σου έδωσα μια χειροβομβίδα, μισκά στα χέρια σου. Το ήξερα, αλλά την κράτησα. Και την εξουδετερώσα αυτή τη χειροβομβίδα. Α του πει κάποιο ότι δεν είναι πειρατέχνουργο ή. Τι είναι καλύτερη... ε, για αυτό το πληρώνουμε υποτίθεται Ή στην καλύτερη περίπτωση Ας δώσει κάποιος Μια απασφαλισμένη Να φύγει να πάει στο διάολο Επιτέλους Καφρί. Είναι γι' αυτό μια, καλά, μια πολύ καλή λύση Διαχωρίζω τη θέση μου Ναι. ναι, για το ποδίλα το πάνω για την αγγελία. Έχει αυτό το ποδήλα πάλι. Σούπαρ πριν. Έχει σούπα, τι έχει καιλεκά ή δεν το θέσει. Αφού γράφει, Έχω και ένα διπλό, φίλια. δεν ξέρω να μα έχω και ένα διπλό δίσεω που έχει μπροστά λεκάνη πίσω πιτέ. Αλλάζει, πα καθαρίζει και μετά κύριο πάνω στο ποτέλα Καλά μου έξι. Θε ρωτάνε αυτό τώρα. Τι ρωτάω. Θέλει φίλια. και ερώτημα. Φίλια. Δεν έχει καταλάβει, μιλάμε τόση ώρα και μερτάσα αν είμαι μαύρε τώρα. Εδώ κατάλαβα από την αρχή. Άλλη 150 ευρώ, 2013 μοντέλο. Ναι. Τι μου λέει για χέριστε. Έχει πάνω χέστρα και πιμπτέ. Τι είχε αυτό και μην το λέει πλάκα μα κάνει. Το διπλό. Το δίπλω, το μόνο έχει μόνο χέστρα. Σόρι. Ε, φύλεπλά μα κάνει, γράψει εδώ πέρα. Εγώ έχω ποδύλα α... να... που σου καρνεί και τι ανάγκη σου. Σε βολεύει σε όλα και δεν το θε. Μου κάνει και το ζώικο. Έφιλε. Έχει λίγο πιο ζώο πετάλι γιατί έχει το βάρο τη χέσρα. Έτα. 24 ταχύτητα. 24. Ναι, ιδιά, mounted. standard 1500 ευρώ. Ναι, και καζανάκι ενσωματωμένο. Τι καζανάκι γραφεία, τι μου λέει. Και από πίσω... πίσω Ναι, έχει καζανάκι. Τώρα καζανάκι μου φαντάσει σαν του σπιτιού. Τώρα με νεράκι τέσσερι να αφήσει τον τρόπο. Καζανάκησε και αυτά του αλλόγό. Oh, έχει από πίσω, πατά ένα κουμπί και πέφτει μια σακούλα από πίσω σε ένα ταγάρι. Μαζεύει εκεί τα σκατά, τα διάει στο κουβά με τα σαντάλογα. Hey, έχεις... Έχει ανέβει σε αμαξούλα ποτέ, έχεις... όπω έχει άμαξα. Τι βάζει αγγελίο, δε φίλε που γράφει για ποδήλατα και... για Αυτό έχω, θέλω να το πουλήσω, τι να το κάνω. Ε, θέλω να το αγοράσω. Αγόρασαι το, θα το πάρει όπω το έχω εγώ. Με τη χεστρούλα του πάρω και το καζανάκι με το ταγάρι. Εδώ σου και πλυντήριο, εδώ θα... θέλω να πάρω το ποδήλατο. Ε καλά τώρα, άρχισα με το δούλευμα. Πού να χωρέσει το πλυντήριο πάνω στο ποδήλατο. Η είδηση για την Public Issue την έχουμε δει και αλλού αλλά και στο LeftGR που την έχει αναρτήσει από τις 10.30 το πρωί Περισσότερα θα διερευνηθούν γιατί πολλέ φορές βγαίνουν τα γεγονότα και δεν τα προλαβαίνουμε ούτε εμείς Κάπως έτσι και κάπως εδώ και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Έχουμε λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννη παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου Γεια σας Για τα 600 εκατομμύρια φοιτειά του Hobbit το άκουσες Τίποτα δεν άκουσα. Για Πέρα... να τα ακούσω. Α πούμε, το έβγαλε το Μέγκα, το έβγαλε το Sky. Σωστό, έρχονται τα. Βέβαια, δα... εντάξει, του δικαιολογού ασχολιόντουσαν όλοι του Σαββατοκύριακο με τη συναυλία στην Ιερησό. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο πλάνο από τον Παλούρδο. Φανίκο, μόνο πώς... τον Παλούρδο. Έλα δε τρελό, Άγορη. Τι έγινε, έλα σου πω να δώσει καταρχά χαρητήρια στον Ευτήμη, άκω δίπλα, για τη συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή στο κόκκινο. Είπε δύο μεγάλε αλήθειε, ότι ψηφίζεται ιδεολογικά και ότι κομμουνιστή δεν ήσασε, γιατί είναι μια λέξη περίεργη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συμφωνώ και παυξάνω να δώσει τα συγχαρητήρια μου δίπλα στον Ευτήμη. Ήταν πολύ ωραία η Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Πώ Εγώ είμαι, ναι. Ε, ενδιαφέρομαι για την Αγγελία που έχετε βάλει το σπίτι στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο δεν είναι μόνο στο Λονδίνο. Είναι Λονδίνο-Αμστερνταμ Η Βερολίνο. Έχω παντού, έχω σε όλη την Ευρώπη. Δεν άκουσα τι είπατε. Πε μου ακριβώ που θε να πα. Όσα και αν έχει, Δανεικάπια δεν σου δίνω. Ε, βασικά έτσι μου είπαν ότι έχετε κάποιο σπίτι στο Λονδίνο που ενοικιάζεται. Ενοικιάζεται, ναι. Λονδίνο-Αμστερνταμ τη Βερολίνο. Έχει ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Μόσα και αν λέχοντα ή κάποια δεν σου δίνω. Θα κάνει πώτε με το μαζιμ. Ναι, ε, υπάρχει κάποιο εκεί επειδή ο άντρα μου μένει εκεί βασικά και θα φύγω εγώ την άλλη εβδομάδα και θέλει να το δει το σπίτι. Υπάρχει κάποιο εκεί να παίρνει να το δει Ναι, θα είναι το νικοκυράκι. Θα είναι ε. εκεί ένιμη κρατάει τα κοινόχρηστα η κυρία Δεν σου ακούω καθόλου Θα είναι το λέω εκεί θα περιμένει στο εισόγιο. Κάνει και τι κάλεσαι μια λοντρέζα. Ε, να φωστάρω ξανά γιατί. Ε, μα, δεν Πάτε, μάται, για! να τη μου ζωή. Σε αυτό το ταξίδι δεν θα 30 ευρώ, εγώ πλήρωσα Λάρισα Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα πήγαινε και 30 γύρνα 60 ευρώ διόδια. Ποια είναι, σκέψτε το όσο είναι το αεροπλάνο για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα πάλι 30 ευρώ λένε ότι είναι. Γιατί από εδώ στη Θεσσαλονίκη, θέλω θέλουμε κανένα 25 ευρώ ακόμα. Όχι καλύτερα, το αεροπλάνο είναι πιο συμφέρον τελικά. Καμπιά. Να... Ποιο αφήνει σου λέει να πετά. Καλύτερα να πετά παρά να οδηγά. <laughs> Ο Φίλιππίνιο τι έχει πάθει με τι παλιέ Κινέζικε παροιμίε τελευταία. Έχει ξεσηκώσει πολύ μαό. Πολύ, ε Ναι, ναι, ναι. Ά. Πρέπει να δεις και τα πουκάμισσα που φοράει. Ε, πού να τα δω. Εγώ τα ε. βλέπω, γι' αυτό το λέω. <laughs> Καλά. Έχει να βάλει που με για για το σίδερο το κάνει, ξέρω εγώ. <laughs> Αλλά τέλο <laughs> πάντων, με την ευκαιρία, ανοίγει και κανένα φίλο να διαβάσει παροιμίε. Α, μάλιστα. Γι' αυτό όλα τα ανάγκη στι παλιέ Κινέζικε παροιμίε. Πολύ ολικό. Έλα, Ποσόλη μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για μια δυσφήμιση που έκανε σε ένας κύριος, που είσαι... και στην πόλη μα ένα Πήρθα Ήρθε ο Σαμαράκη στην Αϊωνία. Όχι, όχι, όχι. Που είπε, που σε πήρε τηλέφωνο και λέει ότι παραλίγο να βγει ο Μανούρη. Πώ παραλίγο να βγει η Αποσόλη. Υποσχέθηκε χίλιου διορισμού, 160.000 ευρώ στην ποδοσφαιρική ομάδα και πήρε 25%. Πού παραλίγο να βγει. Ο Κότσο πήρε 33 την Πρωτοκυριακή και τη δεύτερη έφτασε 55. Μην λέμε ότι θέλουμε και νομίζουν και οι πασοπτήρε ότι παραλίγο να μπουν στην Αϊωνία. Καλό ήταν του Υπάρχει... 33% και εσύ θέλουν να σε Άδικος, το 25, μάλλον η Κοπενχάδη Δημοκρατία μαζί, 25 και με τόσου διορισμού και με τόσο μηχανισμό, δεν μόνο είστε, καλό. Είναι ούτε στον ήρωα του 25%. Ε, καλά, εντάξει, ναι, σε, αυτές, σε αυτές εκλογές τι το βλέπω εγώ. Είχαμε 22-23, θα πάρουν και 23. Δηλαδή, 13-15. Βάλε και το κουβέλι <laughs> μαζί. <laughs> α, ναι, α, βάλε, ναι, 6%. Καλά, πάνω, δεν ανεβάζει κάτι αυτό. Δηλαδή, άντρε του 23 ε, να γίνει 23,5. Ναι, σωστό, σωστά. Αλλά η αριστερά στην Ελληνία πραγματικά πήρε 60%. Έγινε ναι, ναι, με έχετε Στο ποιητικό αριστερό σύνη, εντάξει. Άντε. Έλα, δε φίλε 33 ο Σίριζα. Καλό κουκουέ. Και το Σίριζα πίνει 33. Ο δήμαρχο που υποσύρει, ο Σίριζα είναι αριστερό, ναι. Το οποίο είναι πούρο Σίριζα, καθαρό. Ναι, ναι, τι. Δεν έχει μέσα τίποτα, δεν πιστεύω. Όχι, εντάξει. Τι. Θα μου πει για ο Σπασόκου ή Δεν καλή θα σου πω Πασό... τίποτα, εσύ ξέρει. Οι καλοί Πασόκοι έχουν πάει στο Σίριζα και έχουν μείνει και στην κυβέρνηση με τον ε, Βενιζέλο. Μ' αρέσει ο ορισμό καλό Πασόκο. Ο κύριο Τουρνάρα, ο, του ο οποίο θέλω το πω.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 Όποιος τον ξέρει, τον Αντώνη Σαμάν, σαν άνθρωπο από κοντά, ναι. τον βλέπετε πραγματικά, δηλαδή, ότι υπερβαίνει Πάντωση, τα όρια, δεν έχει τα όρια της υγείας τώρας-όρες. Πείτε μου κάτι. Είμαστε σε ναι. προεκλογική ναι. περίοδο, ναι ή όχι. Ναι, ναι.